Στίχη 43-52: Η προδοσία του Ιούδα και η σύλληψη του Ισού. 43. Και αμέσω, ενώ ο Ισού ομιλεί ακόμη, ήλθε ο Ιούδα ο Ισκαριώτη που είτο ένα από του δώδεκα, και μαζί με αυτόν ήλθε νόχλο πολίτη με μαχαίρα και μερόπαλα από του αρχαιρεί και γραμματεί και του προεστού. 44. Είχε δώσει δε αυτό που τον παρέδιδεν ει του εχθρού του, συμφωνημένων σημείων ει αυτού λέγον. «Εκείνον που θα φιλήσω, αυτός είναι ο Ιησούς». «Συλάβετε ετον και μεταφέρατε ετον με ασφάλεια». 45. Και αφού ήλθαν εκεί ο Ιούδας, αμέσως τον επλησίασε και είπε «Χαίρε διδάσκαλε και με υποκρισίαν τον εφίλησε θερμά». 46. «Αυτοί δεν έβαλαν επάνω του χέρι και των συνέλαβων». 47. «Ένας δε κάποιος από αυτούς που παρέστηκαν» Αφού τράβηξε την μάχηρα, εκτύπησε τον δούλον του αρχαιραίως και του έκοψε το αυτί. 48. Και ο Ιησούς έλαβε τον λόγον και του είπε: Σαν να επρόκειτο περί ληστού με μαχαίρας και μερόπαλα να με πιάσετε. 49. Κάθε ημέραν ήμιν κοντά σα και δίδασκον μέσα στο ιερόν και δεν με πιάσατε. Αλλά όλα αυτά έγιναν για να πληρωθούν και παληθεύσουνε προφητικέ γραφέ, ε οι προλέγουν ότι θα με μεταχειρίζεστε σαν κακοποιόν. 50. Και οι μαθητέ τον αφήκαν και έφυγαν όλοι. 51. Και κάποιο νέο οικολούθησεν αυτόν γυμνος τυλιγμενος με μια συνδόνα, και τον έπιασαν οι εκ του αποσπάσματο νεότεροι. 52. Εκείνο όμω αφήκε τη συνδόνα ει τα στον και έφυγε από αυτού γυμνός». Έτσι Ούτε αυτός έμεινε με τον ίσουν.